Ελάρε, φίλε! Να σου πω: Θέλω να καταγγείλω την Κανέλη, η οποία γύρισε και είπε μόλι τώρα ότι συμπαθεί το Γιώργο. Και το Σιμίτη την καταγγέλλω και να την καταγγείλει κι εσύ! Γιατί καλέ, συμπαθήσει είναι και ο Γιώργο και ο Σιμίτης! Δεν τρέπεσε καθόλου! Δεν είναι! Άντε σκέψε τώρα, το... άντε σκέψε! Κοίτα τα μούτρα του φόλου του Σαμαρά! Κοίτα το Γιώργο, κοίτα το Σιμίτη, πιο προτιμάσαι! Μπράβο! Και έρχεται να γυρίσει να μα πει ότι του συμπαθεί! Αντί να γυρίσει να μα πει ότι του μισεί! Του μισεί, ότι του λατρεύει πρέπει να πει. Εγώ τον λατρεύω! Εσύ τον λατρεύει, έτσι την τέλεια Τι να σου πω! Δεν μπορείς να βρει και πολλά. <laughs> Σε <σου> τάποσα. <laughs> Ρουπομένο έφυγες από εδώ πέρα. Άντε για. Άντε για. Έλα αποστόλης Να σου πω κάτι έχω Εκείνο το Βενιζέλο και το γιακουμάτο. Για αν δεν ήταν πολιτικοί τύποι επάγγελμα θα κάνα καλύτερα Ο γιακουμάτο, στις διοκτήριες Μπιτσόμπαρου στη Μύκονο Στην καλύτερη Εγώ τον κόβω για δοκιμαστή Στην φιτουργιών και παγωτών Μπορεί Ο Βενιζέλος απ' την άλλη θα ήταν μόνος του σε ένα σπίτι γεμάτο γάτες Γάτες Που θα βλέπει συνέχεια τηλεόραση χωμένο σε ένα καναπέ. Τώρα είναι στο Κάιρο, δεν ξέρω αν τα μάθες. Τι για ο, ο Βενιζέλος είναι στο Κάιρο. Α, ο... ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μεγάλος Κάιρος κόπος ο Βενιζέλος. Ναι, ναι, ναι, Ακόμα και εκεί πήγε. <χει> mm. Έλα, ρε Πακτόλη. Έλα. Τι έγινε όλα καλά, καλό χειμώνα. Επίσης. Αν τ'asλφό πες το δίνιο να πει Αλεύριο, ο 902 τον χειρεύει. Τι προξενμάρανε ότι τον κακό του τον καιρό πες του βγάζει καρέκι για να τον ευρωβεστεί. Δεν κοιτάει, ξέρει ποιόν κούνησε ο κουτσούμπα στο 902, έμαθε. Όχι, γιατί εσύ έμαθε, σε μια offshore ξέρουμε. Ε, σε μια offshore ξέρουμε τι είναι, δεν έχει ιδιοκτήτη. Κάνει του γουγκάδια πράγματα. Πώ δεν κάνει κανένα, εδώ έχει διώξει τη μισορή ροσπάστη, αυτό δεν θα έκανε. Εγώ, το ξέρω. Ε, εγώ δεν το ξέρω. Νόμιζα μόνο εσύ το ξέρει, μεγάλη ξανάδα. Έλα κιά. Έχω τύψει απέναντι στο φίνιο. Γιατί. Γιατί τη Δευτέρα μου είπε ότι είναι λίγο μίζερο κομιστή και δεν έχει αλλάξει και δεν τον υπερασπιστικά. Τι πρέπει να πει, Ότι είναι συνεπεί αριστερό και τέλεια, θα ξεράσω. <laughs> Όχι. Έλα να επαναρθώσω λέγοντα ότι είναι πολύ θετικό άνθρωπο. Είναι... Εγώ θα σου πω. Κάνει πολύ καλά και είναι κομιστή και δεν θέλουμε να αλλάξει. Mm. Το ότι είναι κουκουέ, είναι άλλο θέμα Ναι, <συγλώνα> Ναι, Εί, ε, ε, Καλέ. Με τα δύο Άσε το ραδιόφωνο λίγο να μιλήσουμε. Αυτό Κοίτα, τώρα δεν πρέπει να συνοηθούμε. Μ' ακούτε, Περιμένει τώρα εσύ να τελειώσει αυτό για να έρθει σειρά σου. Και καλά να ακουστεί live. <συγλώνα> κατάλαβα. Λε αφού ακούγεται εκείνο, πώ θα ακουστώ κι εγώ. Φιλικό. Σπίρτο. <συγλώνα> να να, τώρα τώρα έλα, βγαίνει. <συγλώνα> Αχ, τι ωραίο ήχο, ευχαριστώ. Ναι, Έλα, ωραία, πώ θα Άκου να δει τώρα τι σκέφτηκα. Τι σκέφτηκε. Είμαι εγώ εργοδότη και είσαι εσύ ο υπάλληλο. Εγώ ρε, μαλλίκα. Ναι, ναι. Ωραία, το φτιάξει. Γιατί να μην είμαι εγώ εργοδότη. Είσαι γραμματέα μου. Άντε. Σε πισά. Έστω. Όχι τίποτα άλλο, επειδή είμαι σεξ και στο τέλο θα με επιδείξει. Μόνο γι' αυτό δέχομαι. Λοιπόν, μπράβο. Σέχω 10 χρόνια με μια σύμβαση αορίστου χρόνου με τι παροχέ που έχει. Ναι. Σου λέω λοιπόν Σε αναγκάζω Να δηλώσει μια παρέτηση, Δεν μετράει για πώληση γιατί είναι απαραίτηση Και να υπογράψεις μια νέα σύμβαση Τρίμηνη, τετράμηνη που θα σου την ανανεώνω Με συνθήκες εργασίας καινούριε. Άρα λοιπόν πάω τη νέα πρόσληψη Τη δικιά σου στην επιθεώρηση εργασία και βρίσκει ο Βρούτσις τώρα 102.000 νέες της εργασία. Έτσι βγαίνουν αυτές οι 102.000 νέες της Είναι οι απολύσει που αναγκάζονται να κάνουν οι παρετήσει που κάνουν μάλλον οι υπάλληλοι που είναι σε εταιρείε με πολλά χρόνια και τους κάνουν επαναπρόσληψη. Αυτά βλέπει, αυτή είναι η κοροϊδία. Συμπέρασμα! Μειώνεται η ανεργία! Συμπέρασμα! Συμπέρασμα δεν ξέρετε... Ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη, χαλό! Ανάπτυξη, ανάπτυξη και ανάπτυξη! <συμπέρασμα> <συμπέρασμα> <συμπέρασμα> <συμπέρασμα> Είναι ανάγκη να κάνετε συνεχώ τόσο ωραίε εκπομπέ και να μα προκαλείτε να τηλεφωνούμε κάθε μέρα. Τι να κάνουμε, και εμεί δεν το ελέγχουμε. Δεν, δεν το ελέγχουμε. Δηλαδή, ε? τέτοιο ταλέντο. Αχ κάτσε να βάλω αλφα. Βάλε αλφα τώρα, τώρα, τώρα, βάλε αλφα. Έχει ένα γαϊδουράκι. <laughs> το έχω μπει, το έχω μπει. Α, ναι, εγώ τώρα ε. τώρα. Ε, ε, στο συμπόσιο του Πασόκ παρεδέθη ο παγκαλός. Όχι. Ναι. Ε, διάβαζα ότι έδωσε μια ανακοίνωση που έλεγε ότι θα λείπει για δουλειέ στην Κίνα. Αλλά ήταν εδώ. Ε, ναι, γιατί βγήκε στη Βουτού την ε, ίδια μέρα. Το είδα. Ναι, ναι. Και αναρωτιέμαι, τι βουλιέ έχει στην Κίνα ο Πάγκαλο. Τρώει Κινέζου, ξέρω εγώ. Αφού περισσεύουνε. Έκανα και ένα συνειρμό, έτσι περίεργο, γιατί είχε ακουστεί κάτι. Για πέσει. Είχε πάει και η ώρα για δουλειέ στο Αζερβαϊτζάν πριν κλείσει το θέμα του αερίου. Αζερβαϊτζάν, αγάπη μου, Αζερβαϊτζάν. Μίλα το καλά, αφού το λε. Πιτζάμε, πιτζάμε. Δεν μπορώ, δεν έχω τέτοια προφορά. Και έκανα αυτό το περίεργο συνειρμό. Δηλαδή, άμα κλείσει καμιά δουλειά μετά. Τα... Αυτό στην Κίνα. Να ξέρουμε έτσι ας πούμε ότι πήγε ο πάγκαλο στην Κίνα για δουλειές. Θα τον δουν οι Κινέζοι τον πάγκαλο, θα τρομάξουνε. Είναι 37 Κινέζοι σε ένα ο πάγκαλο. <σχελόν> Δεν θέλω να πιάνω τα εξωτερικά, αλλά είναι 37 <σχελόν> Κινέζοι σε ένα. <σχελόν> και παραπάνω. Και το πουλήσαν σαν ένα. <σχελόν> <Ναι>. <σχελόν> θα απαντήσω εν αυτό που απάντησα και στο παιδί μου όταν μου είπε ότι εμείς φταίμε. Εγώ ως αγωνιό έχω προσφέρει λίγο περισσότερο από ό,τι προσφέραν οι γονείς μου σε μένα. Είπα του παιδιού μου α αγωνιστεί να τα κάνει πολύ καλύτερα από εμένα. Ναι. Mm. Αλλά επανάσταση στο μολ και τέτοια δεν γίνεται. Γεια σου αγάπη, καλώς Γεια σου χρυσό μου, καλώς σε βρήκα Ζουμπουρλού Το καλό και το υπόλοιπ Λέγε τώρα παρακάτω ας τις πέρι... ευχές να τελειώνουμε αυτά Προκαλούνε και έμετο Τι κάνεις λέω, είσαι καλά Τώρα που σ' ακούω Χαίρομαι και εγώ που σ' ακούω πάρα πολύ Σε σκεφτόμουν το καλοκαίρι Δεν μου τι λες Το συμπόσιο τσιμπούσιο Το κάνανε για το τσιτούνι Και κατοβρίσιμο Ο Ένα βρίζει τον άλλον Γιατί το Άρα παιδί μου και χαλάνε και λεφτά Δεν ξέρω τι κάνω να Σημασία έχει ότι ήμουν αστημένος τόση ώρα να, να δω Και δεν πήρα αυτό που περίμενα Απογοητεύτηκα σαν κοινό Το Μα να ακούς τον Γιώργο να λέει από μόνος του Ανορθολογισμός Μα μόνο αυτοί. Λέγεται, δεν λέγεται η ατάκα αυτή μόνη τη. Με μια ανάσα, αν το πει ο Γιώργο. Χωρί να κολλήσει πέντε φορέ. Το, το πιο σπουδαίο. Ότι πηγαίνει από χώρα σε χώρα, όπω έλεγε ο άλλο, από χωρίων σφορίων, για την Ελλάδα. Γι' αυτό μα βρίζει. Κλέφτες, νεμπέλιδε, χαμένου, βλάχου, ζώα. Όλα αυτά για να μα ευχαριστήσει, κατάλαβε. Καλά, δεν ξέρω τι κάνει. Ό,τι και να κάνει, του δίνει ζωή. Δεν ξέρω από πού ρουφάει αίμα τι κάνει. στα <Κίως> μαλλιά. Αλλά πολύ τζόβενο τον είδα, τον Γιώργο. Σε αντίθεση με την άλλη την μπάμπο, το Σιμίτη, yeah. που έχει σητέψει τύπ. Ah. Α, Ο Γιώργος τι στο διάλο κάνει. Τα μητσοτακικά κάνει, πάει, βάζει αίμα, αλλάζει. Τι κάνει, ρουφάει αίμα από κάποιον. Ξέρω τι να σου πω. Μπορεί Κάτι, κάτι δίνει στον Γιώργο αέρα ανανέωση. Δεν καταλαβαίνω τι. Μάλλον το ότι διαλύεται το πασόκ. <Κίως> ο σημίτις, από την άλλη, γιατί δεν <Κίως> από το δερματάκι ήθελα να σε ρωτήσω Αποστόλη μου γιατί το κουκουέ δεν ξεσηκώνει τον κόσμο τώρα πια τι αφού δεν δε ξεσηκώνει και ο κόσμος, τι να κάνει, να κάνει το κουκουέ το γραφικό Βρήκατε, ξεσηκωθείτε από μόνοι σας Άς Σε σηκώστε εσεί το κουκουέ. Εγώ θέλω, εγώ θέλω. Εσεί θέλετε, βρείτε κι 10 που θέλετε και πηγαίνετε. Εσείς θέλετε μόνοι σα. Να μάθετε να μην θέλετε μόνοι σα. Να θέλετε μαζί εντά, με άλλους μπα και ξεσηκωθεί και το κουκουέ. Ναι, αλλά μείναμε τρει ο κούκο όμω. κουκουέ και σε αυτό που τρει ο κούκος. Ενώ το κουκουέ πόσο το αφήσατε, 13 και ο Τόσο Καλά, ναι, ναι, ναι καλά. Δεν μπορείς πώς να πώς κάνεις πώς... αλλιώς, δεν μπορείς να κρατηθείς Αγάπη μου γλυκές το, πώς... το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω, συγκράτητη Καλωσόρισες Ναι, ναι, για yeah. yeah. yeah. Ναι, γεια σα. Γεια σα. Ορία εκεί. Να σου πω πέσω στον κύριο Καλαμύκι, επειδή είπε τώρα για τον μπίστη, δεν το πληροφορίσαμε καλά. Στη δεκαετία του 70 ήταν στο έκλειε. Στην εξοκινουφτική αριστερά. Πού να τα θυμόμαστε όλα κυρία μου. Εντά... Κάθε 6 μήνε ο μπίστη αλλά που γλυκιά, είμαι πιο μεγάλη και πρόσθετη. Είσαι πιο μεγάλη εσύ που τα θυμάστε, απρό δεν έχετε μπερδευτεί. Εγώ, όχι, γιατί του ξέρω όλου όλα τα καθήκια μπορώ να σου πω από την, δεκαετ... από την ένωση κέντρου του Γεωργίου Παπαδρέου. Ο μπίστη λέει να είναι μεγαλύτερο κύριο. Από το κουβέλι, μπορεί να τον έχει ξεπεράσει. Όχι, αλλά εγώ δεν σου λέω για το κουβέλι τώρα. Το... Είπα εγώ ότι μου λέει για το κουβέλι, εγώ είμαι για το κουβέλι. Ε, Αποστολή, εσύ είσαι αγάπη μου. Εγώ είμαι, ποιο νάμιζε. Αγάπη μου, ποια πάνω τα τριπλάσια σου χρόνια. Πόσο είσαι καλέ, έβρε να τάσαι κακαρόσια με ήταν έτσι. Όχι, δεν τα κακαρόνια γυρίε ή 7 εφτά... Μαου. Μπορεί με τσοτάκα. 65 Και είναι αυτά τα τριπλά μου χρόνια, μακάρι. Ακούω, έχω πολιτική συνείδηση από τα 12 μου χρόνια. Γιατί βγήκα στο μαροκάμε του. Ναι, αγοράκι τι πρωτα βγάζει καλά καλαμάτα Ε, δεν ξέρεις Μουσου μου λάλε, Α, εγώ θα σου πω Φόλους Μελικα, βγάζει, θα. φόλους Φόλους και φραγκώσικα Φόλους, βρίσκα το με ή δεν πήγες Εγώ δεν πήγα <laughs> Πώς δεν πήγα, να μην βάλω εκεί πέρα να στεφάνι, ένα λουλούδι Να <laughs> <laughs> <laughs> Να μην κάνουμε ένα πάρτι γύρω από την πηγάδα Έτσι, έτσι, έτσι Αποστολέ. Έλα. Δύο ερωτήσει. Πρώτον, από φέτος η σημαία θα είναι κανονικά. Ε, φίλε, υπάρχει εθνική ανάγκη τώρα. Δεν είμαστε τώρα για άλλα. Α, δεν πιστεύω να γίνει με το χρυσταβίτη. Α, η εθνική ανάγκη. Συγγνώμη. Εντάξει, το δεύτερο. Να παίζουμε τώρα με αυτά με την πατρίδα μα. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Είναι καλύτερα να κλίνουμε, Κάνουμε καλά. Κλείνουμε έτσι τα σύνορα, σινοριακού σταθμού. Τη πατρίδα μου η σημαία είναι. έχει σήμα. Το Σταυρό, τον Αγγιλωτό. Να σου πω ένα άλλο, έκανε ο Καλαμόκης στο Λαβήφι, μου φάνηκε. Γιατί τι είπε. Είπε, λέει, ακούτε λέει και το λαβήθει. Καλά κάνουμε διαφήμιση στο Λαβήφι, τι πλέκει είναι φέφε. Πάρε, πρώτος το πούμε. Α ακούστε και εκεί πέρα το βράδυ τον άλλο που έχουμε εκεί πέρα με του λύκου. Ναι, ναι, α, τι, πάλι Λύκα, θα βάλει. Α, δεν έβαλει λύκου, δεν ξέρω δεν ακούω. Δεν ξέρω δηλαδή, ακούω, ακούω τον, τον ακούω κάθε βράδυ, αλλά το δεν το έχω ακούσει τον Έλα. Τι κάνεις. Καλά. Καλό χειμώνα ή μάλλον καλό φθινόπορο και χαιρόμαστε που σας ακούμε για άλλη μια φορά και εύχομαι να σας ακούμε εισέτη ακόμα. Ε, ήθελα να πω και εγώ χθε έβλεπα την εκπομπή του Άκη του Παυλόπουλου στο Extra 3. Πραγματικά αυτός ο Χριστός ο Κόνστας Που απαγγέλλεται τον δημοσιογράφο ή τον Έλληνα, δεν ξέρω τι ακριβώ είναι. Πώ δεν βρίσκει. Γιατί δεν ξέρω αν την είδε στην εκπομπή. Είχε πάρει και ένα τηλέφωνο μια κοπέλα εκπαιδευτικό, που εννοούταν μορφωμένη κτλ. Και, και του είπε την εξή ερώτηση: Πώ γίνεται κάθε φορά που βγαίνει την τηλεόραση να είσαι κατά των Ελλήνων και δεν λε μία κουβέντα συμπόνια για όλου αυτού που απολύονται, που αυτοκτονούν, που χάνουν τις δουλειέ του. Μπορεί να μου το εξηγήσει αυτό το πράγμα, δηλαδή. Πόσο η άνθρωπο είναι αυτόν, για ποια συμφέροντα δουλεύει, για ποια συμφέροντα, Είναι με του Έλληνε, είναι με του έξω, Δηλαδή μου θυμίζει πια αυτή η φόνο Δημητρακία. Για πραγματικά αυτό ο ήρωα του Ψαθά έχει βρει να μ' ανταπόκρισει το πρόσωπο του Κώστα και του λέει το πιο ωραίο, σαν επίλογο η γυναίκα. Το μόνο λέει που δεν έχετε πει ακόμα, λέει οι Γερμανοί είναι φίλοι μα. Απλά μην είσαι σίγουρο, κάτω μια πισινή. Μπορεί να το έχει πει και να το έχουμε πάρει γαμπάρι. Να έχει πει και να το έχουμε πάρει γαμπάρι, λε λε λε λε λε λε <ΠΡΟΥ> Μπορείς να μου πεις πώς τους ψήφιζα από στώνε 60 χρόνια αυτούς. Έτσι μόνο κούκι, πήγαινε στο <ΠΡΟΥ> Μα*** απ' τους λίγους, ξέρεις. Η πρώην ο Νεβίτησσα παίρνει τηλέφωνο, τρώει 10 λεπτά την εκπομπή. <ΠΡΟΥ> ο άλλος επειδή θέλει να μπει στο κουκόμπας και γίνει βουλευτής και βουλευτή κι αυτός, κάθεται και την ακούει και χάσα ρομής 10 λεπτά για να μας πει κανένα Και μετά θα έρθει και θα πει Αχ δεν έπαιξα το δεύτερο κομμάτι των ακροατών Ναι Αχ δεν χωρέσαν οι εφιερώσεις κατάλαβες Α. Και έτσι γινόμαστε κόλλος μετά Για να μας πει μην, μην μου τα θυμίζεις Αρχίζει η εκπομπή της Και πώς τους ψήφιζα εγώ αυτούς ρε τόσα χρόνια Όπου είμαι πολύ μπ*** τελικά Εγώ στα έλεγα.